Προσπάθησα να αφηγηθώ την προηγούμενη φορά πόσο αμήχανο με συνέλαβε όταν εξεδόθη ο μικρός ναυτήλος του Οδυσσέα Ελίτη και πόσο αντιθέτως με συνήρπασαν ευθύ εξ αρχής τα ελεγεία της Οξόπετρας. Ο μικρός ναυτήλος παρέμενε ένοιχμα για μένα γιατί εξεδόθη ένα φαινομενικά κακό βιβλίο του Οδυσσέα Ελίτη Προέκυψαν τα ελεγεία της Οξόπετρας. Αυτά νομίζω ότι έδιναν το κλειδί. Ξέρουμε, αφού πρώτα εδόθησαν και κατέρευσαν αυτές οι εξηγήσει πως ο μικρός ναυτήλος δεν ήταν κατάλοιπα. Δεν ήταν καν πρόημα κατάλοιπα, μιας περιόδου ας πούμε, του τύπου των τετραδίων γυμνασμάτων του Σεφέρη. Τα θράυσματα του μικρού ναυτήλου, θα είχαν θέση σε κάποιαν διαφορετική το καθένα από τι συλλογέ που δημοσίεψε ο Ελίτη, από αποψήφου εννοώ. Ιδάλω, θα μπορούσαν κάλλιστα να συγκροτήσουν ένα είδο ετεροθαλών βήτα, αλλά έπρεπε προ τούτο να είναι καλά ποίηματα. Δεν είναι ασφαλώ κομμάτια τη περίσταση δοσμένα σε φίλου, παραπέμπω σε φράσει με τι οποίε ο Σεφέρη αιτιολόγησε το τετράδιο γυμασμάτων. Δεν δημοσιεύονται ως ασκήσεις λίγο ή πολύ προχωρημένες. Γιατί πράγματι το ήθο τους δεν οφείλεται στην επίμονη, αργή, μεθοδική πορεία, αλλά στην επίταση, την παρέκβαση, τη σύνοψη, τη διαφυγή. Έχουν οποιονδήποτε άλλον ιρμό πλην του συνεχεία σημαντικού και ασφαλώς δεν υπήρξαν συνεισφορά στην κριτική. Πρωτίστως όμως δεν μαρτυρούν μιαν αυστηρή, ανησυχητικά συνεκτική, τόσο που να γνωρίζει κανείς τι δεν θα είναι το μέλλον, συγγραφική βούληση. Είναι αδύνατον να γνώριζε ο ελίτης, όπως δηλώνει ότι γνώριζε ο Σεφέρης, ότι δεν έχουν θέση σε καμιά από τις συλλογές που θα μπορούσε αργότερα να δημοσιεύσει. Το ιδεολογικό βάρος του μικρού ναυτίλου καταποντίζει τα ποιήματα, δεν προδιαγράφει την αναγνωσή του όπως συμβαίνει με το τετράδιο γυμνασμάτων Α τουλάχιστον. Δεν πρόκειται λοιπόν για κατάλοιπα, γιατί άλλωστε τι είδους κατάλοιπα θα ήσαν αυτά που θα προηγούνταν από κάθε άποψη των ελεγείων. Δεν πρόκειται για την ιδεολογική πυρουέτα των πρώιμων καταλήπων. Θα ήταν αδιανόητο για τον ελίτη να προετοιμάσει τη μελλοντική περιοδολόγηση του έργου του και δεν υπάρχει ανάγκη να πιστούμε για την ένταση της εργασίας του την υποπτευόμαστε από το αποτέλεσμα. Επιπλέον, στον ελίτη το ιδεολόγημα του εξελικτικισμού ιδεολόγημα που υποκρύπτεται στις εμφατικές διακήρυξεις περί συνεχείες ωριμάνσεων και τομών, σαν να αγνοούσαμε ότι οποιοδήποτε έργο εξελίσσεται μόνο προς την κατεύθυνση των εμμονών γύρω από τις οποίες ευθύς εξ αρχή συγκροτείται, το περί εξελικτικισμού λοιπόν ιδεολόγημα αντικαθίσταται στον ελίτη από ένα αίτημα διαρκείας. Το παράγγελμα της Μαρίας Νεφέλης μάντεψε, κοπίασε, νιώσε από την ίδιο υποδηλώνει και θεματίζει αυτήν ακριβώς τη διάρκεια. Δεν είναι λοιπόν κατά την εξέλιξη, αλλά κατά τη διάρκεια του έργου του Ελίτη, που ο μικρός ναυτήλος μας ευνηδιάζει οδυνηρά. Το ερώτημα λοιπόν, και η παλιά μου τύψη, εντύνεται. Γιατί είναι κατανάγκην κακό βιβλίο ο μικρός ναυτήλος. Και εν τη αυτή γιατί εξεδόθη. Ο του γυμνασίου ακόμη με είχε εντυπωσιάσει το περιοδικό σύστημα. Εκεί, λέει, ο Μεντελέγευ είχε εγκαταλείψει θέσεις κενές για τα στοιχεία που δεν είχαν ακόμη βρεθεί, αλλά θα βρίσκονταν κάποτε γιατί έπρεπε να υπάρχουν. Κατά τον ίδιο τρόπο θα αφήναμε σε μια πλήρη εργογραφία του Οδυσσέα Έλλητη τη θέση του μικρού ναυτίλου κενή. Θέλω να πω, κι αν δεν είχε ποτέ δημοσιευτεί κι αν δεν γνωρίζαμε καν πως υπήρχε, το βιβλίο αυτό έπρεπε να υπάρχει. Πάντα υπάρχει. Στο μικρό κοσμό ενός ποίηματος ή στον μακρό κοσμό ενός έργου υπάρχει πάντα ένα σημείο θαμπό. Μια στιγμή κρυφή και ανομολόγητη. Η στιγμή που το ποίημα έχει σχεδόν κατορθωθεί. Το σημείο που το έργο Λίγο πριν ολοκληρωθεί, ραγίζει, κλονίζεται, συσκοτίζεται, κινδυνεύει. Λίγο πριν ο χρόνος ματέος ανερεθεί σε μουσική, έρχεται πάντα η στιγμή που τα πάντα αποσύρονται. Ξαναγίνονται ύλες πρώτες και μακρινές, ανοργάνωτη θόρυβη, σκόνη. Έρχεται πάντα η στιγμή της απέραντης κούρασης, η στιγμή που καραδοκεί και σε τρελαίνει η στιγμή που το σύμπαν του έργου, ο κόσμος του κάθε ποίηματος, γιατί αυτή η κομμωδία ξαναρχίζει απαράλλακτη αενάως, ξαναγίνεται ένα κενό γεμάτο σταγόνες πουλιών, αύρες βασιλικού και σηριγμούς υπόκοφου παραδείσου. Προς αυτό το σημείο κατατείνει η εργασία σου. Αυτό το αντίτιμο καταβάλλεται για να κερδιθεί. Να κερδιθεί από τον αναγνώστη το ποίημα, αν είσαι ο βέβαια, το έργο. Εσύ, εσύ που γράφεις, απλώς ξαναρχίζεις. Δεν υπάρχει γλώσσα για αυτή τη θαμπή στιγμή και η γλώσσα υπάρχει για να την αποσίωπα. Το τελικό αποτέλεσμα υπάρχει εναντίον τη, αν και χωρίς αυτήν δεν θα υπήρχε. Ο ελίτης αποτελεί κατά τούτο εξαίρεση, γνωρίζει αυτή τη στιγμή, αλλά εξ παίζει με την ιδέα να την υποχρεώσει να φανεί, ίσως επειδή από τέτοια μέρη ευκολότερα υπησέρχεσαι, σαν του Δαρίου το φάντασμα, ζωντανούς και πεθαμένου να κατατρομάξεις. Σε κάθε φαινομενικά εφορικό βιβλίο του, ακούγεται υπόγειος ο θρήνος, η απελπισία αυτής της στιγμής. Κατέβηδε δε άδου η δόξα σου, η πολλή σου ευρωσύνη. Πώ εξέπεσεν εκ του ουρανού ο Εωσφόρο, ο πρωί Ανατέλων. Ναι, σαν ψιθυριστό Ισοκράτημα, σαν δεύτερη φωνή, αντίλαλο τη πρώτη και αντίκρουσή τη, σε κάθε συλλογή του Ελίτη ακούγεται αυτή η υπόστροφη θλίψη, η ανεξαγόραστη. Διακρίνεται το μενεξεδί αποτύπωμα, όπω λέει ο ίδιο, εκεί που, καθώ πάντα ξαναρχίζουμε, μα έχει αγγίξει κιόλα. Η Ωστε λοιπόν αυτό που λέγαμε ουρανός δεν είναι. Αγάπη δεν. Αιώνιο δεν. Δεν υπακούουν τα πράγματα στα ονομάτά τους. Αλλά τότε πώς συνεχίζουμε. Γιατί πρέπει να συνεχίζουμε. Πώς μεθοδεύεται. Πού οδηγεί αυτή η παραφροσύνη. Τη συνταγή νομίζω την έχει δώσει ο φαινομενικά αντίθετος του Ελίτη, ο Καριωτάκης. Το λογικό, τα αισθήματα μας είναι πολυτέλεια, βάρος και τα χαρίζουμε του κάθε συνετού. Κρατούμε την παρόρμηση, τα παιδικά μας γέλια, το ένστικτο να φινόμεθα στο χέρι του Θεού. Η έμονη μορφοδοξία του Οδυσσέα Ελίτη, η ατελεύτητη, εναγώνια προσπάθειά του να μιλήσει για την κρυφή τύψη να δείξει το ανεξίτηλο αποτύπωμα, η διαρκής εναντίωση του στην παρόρμηση να αφαιθεί στο χέρι του Θεού του, είναι η άλλη όψη αυτού του ενστίκτου. Αλλά ο δεν αρκέστηκε να υποδηλώσει αυτή την κακιά στιγμή. Παραβιάζοντας κάθε κανόνα, της αφιέρωσε ένα βιβλίο προγραμματικά κακό, το μικρό ναυτίλο. Ο μικρός ναυτίλος, εκείνη με στίχο θεότικο, στίχο σολομικό, αλλά ποιο στίχο. Γιατί δεν φτάνει ως εμάς, χρυσές ζωή αέρα. Και σε στίχο σολομικό επίσης, εκβάλλει. Αλλά ποιο στίχο. Έρμαν τα μάτια που καλείς, χρυσές ζωή αέρα. Δημιουργεί λοιπόν μιαν απολύτως ηρωνική συνθήκη ανάγνωσης. Ανάμεσα σε δύο παραλλαγές του ίδιου Σολομικού στίχου, δύο αντιστικτικές παραλλαγές, τα πάντα συσσωρεύονται μοναχικά, φετιχισμένα, αλιτούργητα, νεκρά. Δεν ακούγεται πουθενά η ποίηση, γιατί η ποίηση θα φανεί σε λίγο από το πουθενά. Ακούγεται μόνο ο τριγμός και ο βρυγμός των οδόντων. Ο Άδης όπου κατευθύνονται τα στοιχειώδη όντα του ημερολογίου. Θα λέγες, έτοιμα όλα τους να πάνε στον χωρό των μεταμφιασμένων του Άδη. Ο Άδης, από που θα ανασυρθούν για να συγκροτήσουν κάτι που να σε σκοτεινιάζει από τη μία πλευρά έως του η άλλη σου φανεί, τα ευτελή γνωστυχία της ποιησης. Πολλά σύμφωνα κατασκουριασμένα κάπα ή θήτα ή τάφ, αγορασμένα σε συμφερτικέ τιμές από τις αποθήκες του Άδη, ο Άδης αυτός είναι ο μικρός ναυτίλος. Εδώ ο ελίτης παραδίδει την πίεσή του στα στοιχεία της. Εδώ αφηγείται τον τρόμο του, τελετουργώντα αυτή την εκχώρηση. Εδώ, όπου το απαλό σαν άλλου κόσμου που έφτασε αεράκι, γίνεται κακός αγέρα και σαρώνει, τα πάντα κρατιούνται από το σχέδιό τους, γιατί δεν έχουν από πού αλλού να κρατηθούν το κατεξοχήν ένα το στο μικρό ναυτιλο, το αποτύπωμα ενός τρόμου παιδικού, είναι το άψογο σχέδιό του, ακροτελεύτια αλλά και γκροτέσκ εκδοχή της καβαλιστικής τεχνικής του ελίτη. Αλλά και εδώ βαρία μουσική ας ακούγεται και ανάλαφρα τα όρη ας μετατοπίζονται. Η λεπτή αραγνοειδής ύφανση του βιβλίου ένας εξορκισμός καθε αυτήν αφήνει εκεί που δεν το περιμέναμε πια να ακουστεί από το βυθό που μόλο του το πλαγκτόν κατάφωτο αναστρέφεται μια παράδοξη στοιχειακή μουσική όπου όλα είναι έτοιμοι και πάλι να μετεωριστούν. Ο Μέντι ο Σαράγνην την εαυτού ψυχήν εκτίξας τον αεριόδη χιτόνα περιεθήκατο. Είναι όταν της εσχάτης ακούσεις άλπιγκος, αβαρής και κούφος, προς την φωνήν του κελεύοντος ευρεθείς με δια διαέρος άμα το κυριοφέρηται, υπό μηδενός βάρους επί της γης καθελκόμενος. Γρηγόριος Νήσις Στοιχεία για την αγορά χαλκού